Radio Music Heaven, καλησπέρα σα είναι η εκπομπή τη Λίμπε και ο Μιχάλι Mike Booker είναι στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven. Ναπίζω να είχατε μια καλή εβδομάδα αν και ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από η και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, μια μέρα. Ενός θα έλεγα στην καλύτερη περίπτωση δημοψηφίσματος με το οποίο ε, δεν θα ασχοληθεί η εκπομπή. Ε, αντιθέτως η εκπομπή θα προσπαθήσει να σας παρασύρει να απομακρύνει το μυαλό σας από όλα αυτά που γίναν, που γίνονται και που θα γίνουν και να σας κρατήσει συντροφιά αυτό το απογευματινό. Με συμμερινό θα έλεγε κάποιος δίωρο της Κυριακής και επιτέλους ε, μπορεί όλα τα υπόλοιπα να ε, τρέχουν με διαφορετικούς ρυθμούς αλλά είδαμε λίγο πραγματικό καλοκαίρι από την Παρασκευή Μετά και τι τελευταίε βροχέ τη προηγούμενη εβδομάδα, βαρασκευή και μετά, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα μα είδαμε πραγματικό ε, καλοκαίρι όπω το έχουμε συνηθίσει και μην σα ακούσω να διαμαρτύρεστε για την ε, ζέστη, για την αναπόφευκτη θα έλεγα ζέστη. Ε, θα προτιμούσατε να κάνει κρύο και να βρέχει. Επειράζει τη ζέστη, έχουμε πάρα πολλού τρόπου να την αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το παγωμένο σας ε, αναψυκτικό, ρόφημα ή οτιδήποτε άλλο να χαλαρώσετε σε, με παρέα. Ένα βιβλίο στο μπαλκόνι σας ή ε, σε μια βεράντα και να ακούσετε τη μουσική μας όπως είχαμε προειπεί, είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή Οι καλοκαιρινές εκπομπές από εδώ και πέρα το Xlibris θα έχουν θεματολογία Ότι μου πείτε στο chat θα συζητάμε ε, σχετικά με βία Και λίγα πράγματα θα λέμε θα επικεντρωθούμε κυρίω στη μουσική Σε καλή κλασική μουσική σας έχω και σήμερα και ελπίζω να σα ευχαριστήσει. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Sto a soffrire, sto a soffrire un seme povero. Sto a soffrire tutte le. Οποσαμε τον εξαιρετικό λουτζινό Παδρό, την ερμηνεύει το κόρεγράτο, επίση γνωστό, ίσω και γνωστό, οπότε έω πρώτε του στίχου Καταρίν. Είναι ένα Ναπολιτάνικο τραγούδι το οποίο σύνεθεσε ο Ιταλοαμερικανό σαλβατόρο Καρντίγιο με επίσης στίχους του Ρικάρντο Κορντιφέρο. Αυτό που έκανε επιτυχία το τραγούδι ήταν ποιο άλλο, ο διάσημος Ενρικό Καρούζο και εμεί το παράσουμε φυσικά με τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη να καλείς περισσότερο και του φίλους ε, που έχουν συνδεθεί και μας ακούν να καλείς την Έλενα, το ΕΜΗ, η Ευμορφία Θεοπούλου και τον Κώστα 65, παραγωγή του σταθμού μας η έμι κάθε Δεύτερα και Τετάρτη 8 με 10 με τις ροκ και ο Κώστας με Τετάρτη και Πέμπτη με τη με... 6 με 8 συγγνώμη με τη μουσική με την ακουμπή του η μουσική δεν έχει όρια αν τρεις ακουμπές με πάρα πολύ καλή μουσική και προτείνουμε να τις ακούτε ε, μας ακούτε Να ευχαριστήσω και τον Κώστα Γιατί το φτιάζεται εδώ πέρα ε, Πως μας ακούτε Μας ακούτε αφενός μεν από την ιστοσελίδα Του Music Heaven ε, Και αφεντέρω ε, Από το Live24 Όπου και εκεί έχει παρουσία Ο σταθμός μας Και φυσικά Μπορείτε να επικοινωνείτε Και με τους παραγωγούς Των εκπομπών ε, Ο πιο άμεσος τρόπος είναι φυσικά να γίνετε μέλος στο Radio Music, και. Μέσω του chat που έχουμε να επικοινωνείτε σε πραγματικό χρόνο με τον παραγωγό. Ο άλλο τρόπο είναι να μέσω τη σελίδας που ακούτε το σταθμό θα δείτε ότι έχει ένα ειδικό πεδίο για την επικοινωνία με το στούντιο. Γράφετε και τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε παραγωγή στο στούντιο. Τέλος, ο, ένας αρκετά δημοφιλής τρόπος είναι και μέσω Facebook. Οι περισσότερες, νομίζω όλες οι εκπομπέ του σταθμού μας, όπως και ο σταθμός, το Radio Music Heaven, έχει σελίδα στο Facebook και εκεί πέρα μπορείτε να, εκτός των εδηλώσετες σελίδα φυσικά και δημοσίευσης μα, μπορείτε να αφήσετε και τα μηνύματά σας και έτσι να επικοινωνείτε με τον παραγωγό του σταθμού. Ε, δεν ξέρω πως τι άλλο κάνει την εβδομάδα, ελπίζω όμω, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, να χαλαρώσετε, να βρήκετε και λίγο χρόνο, να χαλαρώσετε με κάποιο α, βιβλίο. Το καλοκαίρι προσφέρεται και ειδικά κάποιες ώρες που αναγκαστικά λόγω του κλίματό μα, έτσι τώρα που πήγαμε σε πραγματικό καλοκαίρι, είναι νεκρέ, προσφέρονται είτε για ύπνο, είτε... Ε, αν δεσκολά ύπνος γιατί να μην τις περάσετε παρέα με κάποιο βιβλίο και με λίγο καλή μουσική ίσως αν μπορείτε να συνδυάσετε και αυτά τα δύο. Ε, έτσι κι εγώ αυτή την εβδομάδα έκανα ε, αρκετά ώρε πέρασα με το ε, βιβλίο και τολμώ να πω πριν από. Λίγο, λίγο πριν την εκπομπή, τελείωσα το βιβλίο που διάβαζα αυτήν την εβδομάδα και έτσι θα σου πω και λίγα λόγια γι' αυτό. Είπαμε θα πάμε πάμε χαλαράφτες τις καλοκαιρινές εκπομπές μέχρι να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια, να το πω έτσι, και να χαλαρώσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε όμως... Πάμε σε ένα που με χαδάρα και μετά θα πούμε πάλι βίβλια. Ακούσαμε το έργο για πιάνο και φωνή ο πλάνο συγκεκριμένα, του Claude Debussy. Μποσουά, όμορφο βράδυ θα λέγαμε. Ε, αυτό το κομμάτι έχει, ε, είναι αρκετά δημοφιλές με την ε, φωνή της ε, Barbara Streisand, αλλά ε, εμεί το ακούσαμε με μια κανόνική. Εισαγωγικά, ε, Κάνει και Σοπράνο ε, εδώ πέρα. Θα έλεγα ότι έχουμε τέτοια κομμάτια, μάλλον σήμερα έχω αρκετό DBC. Ε, δεν ξέρω, ίσως είναι καλοκαιρινό, α πούμε, με στι καλοκαιρινέ εισαγωγικά προτάσεις τραγουδίαν ε, φιγουράρει αρκετά συχνά, συχνά στι θέσει του Κλωτεμπησί ο οποίος BC, έχει πει και ένα πολύ ενδιαφέρον απόφθυγμα ε, το οποίο μεταφραζόμενο στα ελληνικά ε, λέει το εξής ότι τα έργα τέχνης δημιουργούν τους κανόνες οι κανόνες δεν δημιουργούν έργα έτσι λοιπόν αυτό το, το είπε κάποια στιγμή νομίζω σε απάντηση για κριτικές που δέχτηκε για την Κάρμεν ή κάποια άλλη σύνθεση τέλο τέλος πάντων οι οποίοι που κάποιον κατηχώρησαν ότι έσπασε κάποιους παραδεκτούς εισαγωγικά κανόνες της ε, μουσικής. Δεν ξέρω πιο ενημερή περί τα μουσικά από εσά μας διαφωτίσουν ε, με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνία που είπαμε προηγουμένω. Το βίντεο λοιπόν που ολοκλήρωσα αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσω κάποιο καινούριο τώρα με την καινούργια εβδομάδα ήταν το πέμπτο βιβλίο από την σειρά του George Martin το τραβούτι τη Φωτιά και του Πάγου, Song of Ice and Fire, το οποίο είναι πολύ πιο γνωστό εμά σαν το. Σαν Game of Thrones, έτσι το Game of Thrones είναι το πρώτο ε, βιβλίο της ε, σειρά, και το όνομα τη λογική σειρά που βασίστηκε στα βιβλία του Μάρτιν. Προσπαθώ παράλληλα με την ανάγνωση που χέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτό το καλοκαίρι θα του μήνε, θα του αφιέρωνα στην ανάγνωση του έργου του Μάρτεν γιατί α, ξέρετε είμαι α, φαν να το πω έτσι, μου αρέσει η και ε, είχα μείνει πίσω και είχαν αρχίσει να πιθαίνουν γύρω-γύρω το σπόλερ και λέω πρέπει, αν δεν το διαβάζα τώρα μετά θα είχα πάρα πολύ, ήταν πολύ δύσκολο να το διαβάσω δεν το μετάνιωσα, νομίζω καλά πέρασα και ε, τελειώσα και το πάνω το βιβλίο μέχρι και έχει γράψει ο Μάρτιν σύν κάποια κεφάλαια από το έκτο και όπως α, σας είχε υποσχεθεί θα πω μερικά πράγματα για αυτή τη, ε, για αυτή τη σειρά που τουλάχιστον διάβασα εγώ παράλληλα προσπαθώ να δω και τη τηλεοπτική σειρά αλλά ξέρετε δεν ξέρω αν είναι επειδή τα έχω πρόσφατα τα βιβλία σχεδόν παράλληλα τα διαβάζω ή κάτι άλλο ε, δεν μπορώ να σκεντρωθώ τόσο πολύ στην ε, τηλεοπτική σειρά σαν μεταφορά, σαν σκηνικά κοστομία νομίζω είναι καλά αλλά ε, δεν ξέρω, σαν, σαν, κάτι να, σαν κάτι να λείπει ε, όσο επειδή... Ε, Διαβάζοντας το βιβλίο εμβαθύνει περισσότερο στο χαρακτήρα του κάθε ήρωα της σειράς και είσαι, έρχεσαι πολύ πιο κοντά στα, στις σκέψεις του και στα κινητρά του, το οποίο για το είδος αυτό ε, δεν, δεν είναι απόλυτο, αλλά για τον κόσμο που έχει δημιουργήσει ο Μάρτιν, όπου ε, ένα μεγάλο μέρος του, των τον των εξελίξεων στον κόσμο, αυτό βασίζονται ε, στα, στο παιχνίδι των θρόνων να το πω έτσι, δηλαδή σε, στην πολιτική, ε, να το πω έτσι, σε τέτοια κίνητρα, σε σχέσεις εξουσίας, αν θέλετε, σε σχέσεις ε, ε, ε, όχι τόσο εμφανείς να το πω ναι όχι τόσο τα, σε αυτά που λέγονται ε, και φαίνονται όσο σε αυτά που ε, δεν λέγονται και ε, δεν φαίνονται σο, σο, όσο περισσότερο δηλαδή σε αυτά που σκέφτονται ήρωες και λιγότερο σε αυτά που κάνουν ένα μεγάλο μέρος της μαγείας του κόσμου είναι ε, αυτό τουλάχιστον κατά μέρα και καταλαβαίνεις καλύτερα τα θα γίνει και έτσι λίγο κάπου η σειρά, ε, δεν ξέρω η τηλεοπιτική σειρά α, την, α, Δεν προχωράει με το ρυθμό που θα ήθελα να το πω έτσι πας ε, Εντάξει θα, τη, θα συνεχίσω να τη βλέπω όσο μπορώ Από εκεί και πέρα εντάξει, ο εκπομπή περισσότερο ασχολείται με τα βιβλία Και αυτό που ήθελα το έκανα όσον αφορά το, το, τα βιβλία και τώρα και σίγουρα περισσότερα για τη σειρά, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε μετά το επόμενο κομμάτι και θα πούμε και για το βιβλίο που μόλι ολοκλήρωσα. Μην ξέρω πόσοι από εσάς έχετε τόσο καλό αυτή να το πω έτσι αλλά αν σας θύμισε κάτι φωνή είναι γιατί είναι η δική μας Ναναμούσχουρη η οποία σε διασκευή, έχει κάνει μια φωνητική διασκευή ενό κλασικού ισπανικού τραγουδιού για κιθάρα, Το Recuperados de la ή αλλιώ Mνήμε Alhambra, το οποίο βέβαια έχει και άλλε Και επιλέξαμε αυτή με την Νάννα την οποία διασκευή ξαναδιασκεύασε και τραγούδισε και η Brightman. Ε, ε, δεν είπαμε το θέλει, διασκευή ε, είπαμε χαλαρά. Και τι διασκευούλες μας θα βάζουμε, θα είμαστε τόσο ώστεροι σε, σε αυτά. Να επιστρέψουμε όμως στο, στο βιβλίο, ε, στη σειρά μάλλον το βιβλίο που διάβασα, να σα κάνω μια μικρή παρουσίαση, ε, χωρίς αποκλείψης πλοκής, ένα μεσαιωνικό ε, κόσμο, όπως συνήθως γίνεται στην Κλασική, στην επική φαντασία περιγράφει ο Μάρτιν. Σε αυτόν τον κόσμο ε, βέβαια το συνηθισμένο μοτίβο ε, του κακού και του καλού και του ήρωα ε, το, το αλλάζει μάλλον δεν το, δε το ακολουθεί ή να το πω όλος, δεν έχει κεντρικό ρόλο. Μπροστά μέχρι στιγμή υπάρχει το Καλό και το κακό, μάλλον υπάρχουν διάφορες ε, παραλλαγέ του κακού και, και του χειρότερου θα έλεγα. Το καλό δεν, είναι, δεν είσαι σίγουρος ποιος ή τι είναι το καλό ε, και ε, δεν είναι τόσο εμφανίσει πάλι. Σιγά σιγά ε, αυτή υπάρχει αλλά σιγά σιγά αποκαλύπτεται και Συνήθως δεν επηρεάζονται τόσο πολύ τα γεγονότα. Ε, κεντρικό ρόλο στα γεγονότα έχει ο Μεσονικός να το πω. Έτσι, κόσμος α, που περιγράφει τα α, επτά βασίλεια. Ο των επτά βασιλείων που θα λέγαμε με τις α, πολιτικές τους, με τις συμμαχίε τους, τις εχθρότητες τους και όλα τα γεγονότα που πηγάζουν σε, από αυτές και ο πλούτος οι χαρακτήρες, ο κάθε χαρακτήρα έχει τα δικά του κίνητρα και ακόμα και χαρακτήρες που βρίσκονται από την ίδια πλευρά να το πούμε έτσι ο καθένας μπορεί να βρίσκεται για το δικό τελείως διαφορετικό λόγο Ένα πλούσιο κόσμος ένα μεσαωνικός κατά βάση κόσμος με αρκετή δόση ρεαλισμού θα έλεγα με, την, με τις αρρώστιες, με τους πολέμους, με την πίνα με τις κοινωνικές αν θέλετε αδικίες και ο οποίο γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον όταν φυσικά με μια μικρή αλλά στάθερα αυξανόμενη θα έλεγα από βλίο σε βλίο υπερφυσικού και μαγείας. Ε, δεν είναι ε, η κλασική, δεν είναι τόσο ε, εμφανή, ε, δεν είναι τόσο κεντρικό ο ρόλο τη μαγεία. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή, στα πέντε πρώτα βιβλία, ε, όσο σε άλλε σειρές αλλά υπάρχει και είπαμε ε, την διαπιστώνουμε με αυξανόμενο ρυθμό. Τα πρώτα δύο βιβλία είναι. Ε, Κυλάνε εύκολα, μπαίνεις στο, στον κόσμο. Βέβαια, εξαρχής ο κόσμος αυτός είναι γραμμένος να είναι μια σειρά βιβλίων. Νομίζω τριλογία, τετραλογία ξεκίνησε, αλλά μετά, ίσως μετά την... Από επιτυχία, συγγνώμη, όπω θέλω να λένε όσοι ασκούν κριτικές στο Μάρτιν, άρχισε να μεγαλώνει η σειρά. Τώρα είμαστε τελείωσμα στο πέντεο βιβλίο. Ειλικρινά, με βάση αυτά που ε, έχουν γίνει στο τέταρτο και στο πέμπτο βιβλίο, ε, το οποίο, να το πω έτσι, ε, το τέταρτο και το πέντεο βιβλίο είναι λίγο... Α, καθαρπητίζουν το ένα το άλλο δηλαδή διεξάγονται στην ίδια περίπου στην ίδια χρονική περίοδο απλώς ε, διαφέρουν ε, από, τη, από τη σκοπιά των νερών διαφέρουν από ποιου ήρωες ή ε, ποιοι είναι και σε κάθε βιβλίο και το έχει Α πούμε και σαφώ το έπισε τον κανεί και το έχει πει και ούτυο, ο ίδιο ο Μάρτιν. Θα μπορούσε και να είναι, αν δεν ήταν τεράστια έτσι, θα μπορούσε και να είναι ένα βιβλίο. Το θέμα είναι ότι είναι αν ξεκινήσει να διαβάζει το πρώτο, ε, εντάξει. Αν δεν αρέσει, το απλό το σταματά. Αν σου αρέσει, όμω, πρέπει να αναγκαστικά θα διαβάσει και τα υπόλοιπα βιβλία. Δεν μπορεί να. Να κάνεις αλλιώς θα πρέπει να τα συνεχίσεις. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, να με κουράζω πολύ και θα παρέαθουμε για το βιβλίο. Α, να κλεισπήσω και τον G-Mast, συμπαραγωγός και αυτός, μετά από εμά, στις 8 η ώρα. Έρχεται μετά επιλεκτικά και έντεχνα για να αλλάξει το ύφο και να σας κρατήσει ντροφιά μέχρι τις 9 και τις αλκιονίδες νότες. Πάμε στο πομπόνο κομβάτη μας. Δύο από τις ομορφότερες σύγχρονες φωνές, η Άννα Τρέπκο και η Λίνα Γκράγκα, ερμήνευσαν αυτό το ντουέτο από την όπερα του Ζαρκό. Offenbach, τα παραμύθια του Χόφμαν και το όνομα του αυτού ήταν Μπελνουί Νουινταμού έλλιος και γνωστός Βαρκαρόλα βαρκαρόλ. όμορφη νύχτα, νύχτα του έρωτα, νύχτες γεμάτες έρωτα, νύχτες του καλοκαιριού τελείως εύχομαι οι δικές να είναι έτσι ε, νομίζω το καλά οι πιο ρομαντικοί ε, Σαφώ λένε ότι η Άνοιξη είναι η εποχή του α, του έρωτα, αλλά ε, ανάλογα την Άνοιξη, αν είναι βροχερή και κρύα ε, δεν προδιαθέτει τόσο πολύ όσο προδιαθέτει το καλοκαίρι τέλος, προτιμήσει είναι αυτές το θέμα είναι να είμαστε καλά με τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και επομένως το αυτό να ερωτευόμαστε τώρα ακριβώς η εποχή που θα συμβεί αυτό νομίζω ότι δεν έχει τόση πολλή σημασία. Να συνεχίσουμε όμως με την μικρή αυτή παρουσίαση. θέλετε για τη σειρά του Μάρτιν, το τραγουδί της φωτιάς και του πάγου τα... είχαμε, είπαμε ότι στα πρώτα βιβλία είχαμε πει ότι τα γεγονότα προχωράνε α, ομαλά σε εισαγωγικά. Η οπτική γωνία που μας δίνει ο Μάρτιν είναι, είναι ο εγγραφής, ότι ο πρώτο συγγραφή, ότι γιατί πρώτον το πει έτσι. Ο Μάρτιν επιλέγει να μα, χωρίζει τα κεφάλαια του με τους α, α, ήρωες κατά βάση. Δηλαδή κάθε κεφάλαιο μας παρουσιάζει μια πτυχή της ιστορίας από την οπτική γωνία ενός από τους χαρακτήρες του, από τους α, ήρωες του και μας α, α, μοιραία, πολλές φορές α, είναι παρόντες και άλλοι χαρακτήρες και την οπτική τους γωνία, βέβαια, όχι πάντοτε και σ... πανίως λέτε, για τη διεγονότα αλλά την οπτική του γωνία για α, Πράγματα που προηγούνται ή τι τη βλέπουμε στη συνέχεια. Είναι και αυτό μια τεχνική αφήγηση. Βέβαια, μερικούς μπορεί να τους μπερδεύει, καθώ δεν, δεν είναι απόλυτα γραμμική η αφήγηση, έτσι. Προσθέτουμε τη χρονική του, ε, του όρου. Μπορεί δύο κεφαλαία, η κεφαλαία τα οποία... Να βρίσκεται στην αρχή και το άλλο στο, στη μέση του βιβλίου, να διδερματίζονται την ίδια χρονική περίοδο, αλλά σε διαφορετικό μέρος συνήθως. Ε, σε διαφορετικό μέρος, με διαφορετικό ε, ήρωα να μας τα παρουσιάζει. Ε, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολε, θα δυσκολεθεί κανένα ιδιαίτερα, ούτε ότι θα μπερδευτεί. εντάξει, Μετά το πρώτο ίσως βιβλίο το συνηθίζεις αυτό και μπορείς να εμβαθύνεις τη σειρά. Uh, πράγματα λίγο έσαι να χαρνάνε κάπου εκεί στο τρίτο βιβλίο και ας, ε, ε, να ακούγονται εκεί οι κριτικές και με επιδεινώθηκα σαφώς το τέταρτο και στο πέμπτο ότι άρχισε να τρώει χρόνο ε, ο Μάρτιν δηλαδή έσαι να ε, βάζει πράγματα τα οποία ε, α, άλλαξαν λίγο το ρυθμό ε, της πορείας των γεγονών, δηλαδή πόσο γρήγορα προχωρούσε η αφήγηση. Ε, μπήκαν βέβαια κάποιες ενδιαφέρουσες ε, πλοκές, να το πω έτσι, κάποιες γραμμές αφήσει ενδιαφέρουσες, αλλά υπήρξε γενικά ένα εισαγωγικά ε, ξεχύλωμα, να το πω έτσι, και κατηγορήθηκε, να τα λέμε και αυτά από τους κριτικούς, ότι... Ε, Λόγω της επιτυχίας των βιβλίων αποφάσισε να τα τραβήξει σε, σε μάκρος. Βέβαια τώρα από ότι ισχυρίζεται ο ίδιος α, έχει αφιωσιωθεί τη σύγγραφή το έκτο βιβλίο που από ότι α, ισχυρίζονται θα είναι και το τελευταίο βιβλίο που θα ολοκληρώνει τη σειρά αυτή που ξεκίνησε για τριλογία, τετραλογία να το πω έτσι, αν θέλει το έκτοιο του τελευταίο και έχει ακυριώσει αρκετές εμφανίσεις uh, του Μάρτεν για με την αιτιολογία ότι πρέπει να συγκεντρωθεί για να ολοκληρώσει το έκτο βιβλίο. Uh, προσωπική, μου άποψη, προσωπική μου άποψη είναι ότι uh, έχει απλώσει πάρα πολύ τα γεγονότα και, τις, uh, και έχει δημιουργήσει πάρα πολλές πλοκές. Uh, θεωρώ ότι είναι λίγο απίθανο να κλείσει τη σειρά με ένα, μόνο με ένα εκτοβλίο και εντάξει μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ίσως, μπορεί να φτιάξει ένα μεγάλο κλείο πέντεκοσιών σελίδων, δεν το βλέπω. Θα προτιμούσα να γίνει σε δύο βιβλίο το κλείσιμο και να είναι ε, ικανοποιητικό παρά να είναι σε ένα βιβλίο και ξέρετε κίνδυνο υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος ε, να μην... Ε, Κάποιε πλοκές χωρίς α, ολοκλήρωση, να το πω έτσι. Α, κάποιοι, δεν μείνουμε την απορία, όπω και στα Σαραβλία. Κάποιοι ήρωες, α, τι έγιναν ή τι δεν έγιναν. Επειδή δεν συμβαίνει και στην πραγματική ζωή αυτό συμβαίνει. Αλλά, εντάξει, εδώ μιλάμε για λογοτεχνία, κατά βάση. Δεν μιλάμε για την απόλυτα, για την πραγματική ζωή, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Ε, και υπάρχει βέβαια και το χειριστό κατά με σενάριο να μαζέψει όπως όπως κάποιες πλοκές και κάποιες ιστορίες εργών και να μην ικανοποιήσει κανέναν. Ε, θα προτιμούσα να είναι περισσότερα τέλος να υπάρχει αρκετή έκταση ώστε να κλείσουν όλοι Βέβαια μπορεί να είναι και μια μεγάλη, κανείς δεν μπορεί να αποκλήσει, να έχει σκεφτεί κάτι πολύ διοφειές, και έτσι όλες αυτές α, οι γραμμές αφήγησης, πλοκές, οι ήρωες κτλ, να να, με τρόπο, να συνδεθούνε και να μπορέσουν με ένα τρόπο να συνδεθούν και να ολοκληρωθούν στο τέλος ή προς το τέλος του έκτου βιβλίου δεν ξέρω, θα περιμένουμε και θα δούμε και ελπίζοντα θα περιμένουμε πολύ. Ευχαριστώ, όπως και όλοι από εδώ, ότι κάποια στιγμή του χρόνου, το 2016, θα έχουμε και το ολοκλήρωση της σειράς αυτής του Μάρτιν. Ας ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να πούμε κανένα δύο πράγματα και ακόμα. Και, ε, ακούσαμε ένα ταγκό ε, από τον Ιζά Καλμπνή ε, και ελπίζω να σας άρεσαν, και ήταν λίγο παλιά ηχογράφηση οφείλω να ομολογήσω Άς περιπτώσει ε, να συνεχίσουμε εδώ πέρα ε, με, με πω, λέμε λίγα πράγματα για τη σειρά του Μάρτιν το τραγούδι της Ουστιάς και του Πάγου ε, είπα λίγο σε εξαλίσω τα βιβλία. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί πραγματικά ξέρει να διαβάσετε ε, είναι λίγο δύσκολο να μην ε, έχετε υπόψη κάποια πράγματα για τα βιβλία γιατί η επιτυχία ε, και των βιβλίων αλλά κυρίως της τηλεοπτικής σειράς ε, ε, έχει οδηγήσει να ε, τα βρίσκεις μπροστά στα γεγονότα των βιβλίων και του ήρωες ακόμα και θες να τα αποφύγει, αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ε, μια α, πρώτα πολλά Πολιτική Να το πω έτσι Μεσονική ιστορία Με, με ό,τι συνεπάγεται αυτό Με τις ίντρικες, με τους πολέμους ε, Με όλα Και φυσικά ε, Υπάρχουν αρκετές μάχες και πολεμικά γεγονότα στα βιβλία. Φαντάζομαι αυτό δεν αποτελεί καμία φοβερή αποκάλυψη. Έτσι, ένα για το οποίο έχει καταντήσει ανέκδοτο πραγματικά είναι για τους θανάτους των χαρακτήρων και γενικότερα των ηρώων των βιβλίων που μερικές φορές έχουν εκνευρίσει αρκετά τους τους οπαδούς ε, και υπάρχει σχετική σάτερη γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι ναι, ε, παρατηρείται αρκετά υψηλόποστο θανάτων ε, ακόμα οι οποίοι δεν αφήνουν ανεπηρέαστος, ακόμα και κεντρικούς κύριους που θα τους από τις περιγραφές από τα κεφάλαια κεντρικούς και ξαφνικά μέσα σε ένα-δύο κεφάλαια πεθαίνουν και αρκετοί πεθαίνουν και Άδοξα θα λέγαμε. Βέβαια με αρκετό ρελισμό, δεδομένου ότι μιλάμε για μεσονική κοινωνία, μιλάμε για πολέμους, μιλάμε για εντρικές, δεδομένου πεθαίνουν τελείως απρόσμενα και άδοξα. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Μάρτιν έχει πει ότι προσέξτε, λέει, μη, μη συμπαθήσετε πολύ κάποιον από το ΣΥΡΙΖ γιατί θα τον σκοτώσω. Και ναι, έχει μια τάση να σκο ή μερικού από τους πιο συμπαθείς ήρωες που εγώ δεν θα σου πω ποιοι είναι οι πιο συμπαθείς οι δικοί μου γιατί δεν ξέρω δεν θέλω να το ρισκάρω αλλά με πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι νομίζω ότι το... ήδη από το πρώτο βιβλίο ε, όσοι είναι πιο προσεκτικοί να το πω αναγνώσεις όσοι είναι πιο υποψιασμένοι καταλαβαίνω ότι θα πέσει αρκετό θανάτικο να το πω έτσι ανάμεσα στου πρωταγωνιστές είναι εμφανή η προθέση του συγγραφέα να μην χαριστεί σε κανέναν από του ε, χαρακτήρε. Το θέμα είναι ότι που έχει να κάνει με την τεχνική συγγραφή του είναι ότι ε, όλοι οι χαρακτήρε κάποια στιγμή έχουν κεντρικό, αυτού, έχουν κεντρικό ρόλο, αλλά αυτό θα του προφυλάσει από το θάνατο. Συνήθω, συνήθω στην τα έργα φαντασίας, αλλά γενικότερα στη λογοτεχνία ε, οι κεντρικοί ήρωες με διάφορους, έτσι τρόπους, με ε, ε, ξέρω ε, αδεία, αδια, λογοτεχνική αδια, ε, τελείτων με διάφορους πίθανους ή απίθανους ε, τρόπους ε, και αυτό ε, δεν ε, δεν δεσμεύει δεν έχει φανεί να... είναι από τα κλισέ που ο Μάρτιν το έχει α, πώς θα το πω το καταργήσει δεν το, δε, δε τον ενδεφέρει, δεν το ακολουθεί ε, οποιουσδήποτε μπορεί να πεθάνει ένα πάσα ώρα και στιγμή είχε καλούς λόγου συνήθως να τους σκοτώνει τυχαία δικαιολόγητα ε, πεθαίνουν κατά κύριο λόγο συνεπία των επιλογών του των γεγονότων του κόσμου στον οποίο ε, ζουν. Και είναι λογικό ε, αυτό. Ε, αλλά, ε, κοιτάξτε, να το πω. Αν δεν αντέχετε ήρωες οι, οι οποίε κράτσαν στην τροφιά... για τουλάχιστον ένα βιβλίο να πέθαίνουν άδοξα... Ίσως δεν είναι για σα ε, αυτή, αυτή η σειρά. Ε, πάντως, δεν, ε, ε, δεν έχει... Ε, πιστεύω ότι είναι μία από τις σειρές που θα αποτελέσουν, ε, αποτελέσουν ε, μέρος της κουλτούρας μας, να το πω έτσι. Ε, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια θα θεωρείται η σειρά αυτή, αυτές οι κλασικέ ε, σειρές στο είδους της, είτε σαν σειρά βιβλίου που μας ενδιαφέρει κυρίως, είτε σαν... Ε, τηλεοπτική σειρά. Και φυσικά έχει υπάρχουν σχετικά franchise, έτσι, τα τεμεμοραπήλια, όλα αυτά. Υπάρχουν και συνοδευτικά βιβλία πλέον ε, τα οποία ε, τα υπάρχουν που περιγράφουν τον κόσμο έτσι, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με χάρτες, με ρότα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχω δει. Είναι βιβλίο μαγειρική με τις συνταγέ που περιγράφει, με διάφορες τουλάχιστον από τις συνταγέ που περιγράφει ο Μάρτιν στα βιβλία του είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή για την προσπάθεια που έχει κάνει εδώ πέρα το καφετέρια, καφετέρια συμβατικά το λες έτσι, το κάπ κάπ κάτω στο Γάλλο με τη θεματική του ε, διακόσμου, τα θεματικά του πιάτα έτσι έχει δημιουργηθεί μια σύγχρονη μυθολογία θα έλεγα ε, ένα μέρο τη μπορείτε να το πείτε και pop κουλτούρα αν θέλετε. Πάντως ε, είναι αρκετά ενδιαφέρον και είναι από τα πράγματα που θα τα... αυτή η γενιά τουλάχιστον ή όσοι ανήκουμε στον χώρο του φανταστικού θα είναι μία από τις σειρές ε, αναφοράς να το πω... Ε, ναι, μία από τις σειρές αναφοράς ε, το πούμε έτσι η οποία ε, θα αποτελεί ε, κοινό σημείο, κοινό σημείο εφοράς, κοινό για όλους μας. Α, προσωπικά ε, θα θεωρώ ότι ε, έπρεπε να το διαβάσω, δεν θεωρώ ότι σπατάλησα το χρόνο μου, έτσι, ή, ή, ή, κάποιες, κάποια πράγματα που προσωπικά εμένα δεν μου αρέσουν, δεν αφαιρούν κάτι από την αξία της σειρά και σίγουρα είναι ένα πλούσιο, να το πω έτσι, κόσμος και με πολύ ωραία ε, δομημένους χαρακτήρες Εντάξει μπορεί να πεθαίνω να είναι μικρό το προσδόκιμο σου είσαι, αλλά όσο ζουν είναι πολύ ωραία δοσμένη χαρακτήρες... Αυτή, αν μας ακούτε και έχετε διαβάσει τη σειρά ή παρακολουθούτε την τηλεοπτική σειρά και θέλετε να μοιραστείτε ε, μαζί μας τι σκέψη σας. ξέρετε πού θα μας βρείτε εδώ στο Radio Music Heaven. Μπορείτε να είτε μέσω στο Facebook και να μας πείτε την άποψή σας για το τραγουδί της φωτιάς και του πάγου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Το κουαρτέτο εν Χόρδων σε ένα, όπω μάλλον, από το κουαρτέτο εν του Μωρίσα Ραβέλ. Και εδώ πέρα, καθώ είμαστε στο εκπομπή εξολίβρι στο Ready Music Heaven, ολοκληρώθηκε η πρώτη. Από τι δύο ώρε τη uh, εκπομπή μα. Να ενημερώσω λίγο ότι μόλι μα ενημέρωσε ο uh, συνάδελφο συμπαραγό Τζιμ uh, που έχει την εκπομπή και τεχνα, ότι λόγω την πολιτικών εξελίξεων δημοψηφίων μας κλπ δεν ε, θα πραγματοποιηθεί η σημερινή εκπομπή και θα δούμε λογικά 9 η ώρα θα είναι η αλκαιόνη με τι αλκαιονίδες νότες ε, δεν ξέρω έχω άλλη ενημέρωση, θα σας πω πάντως ε, και να μην είναι Uh, υπάρχει κάποιο παραγωγός, η μουσική που παίζει το Ready Music Heaven είναι πάντα εξαιρετική και επιλεγμένη με το χέρι, να το πω έτσι, από τους παραγωγούς του σταθμού μα Δεν είναι μια πρόσωπη playlist, να το πω έτσι. Επίση να προλώβα δυστυχώς την Παρασκευή, να ακούσω και την τελευταία για τη σεζόν εκπομπή τη Μαρίτας, τη γνωστή εκπομπή «Γεύση από έρωτα» που έχει τις Παρασκευές. Μας ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβριο, που μας ευχηθούμε και εμείς καλή ξεκούραση, καλές διακοπές εμείς είπαμε θα συνεχίσουμε εδώ πέρα τις εκπομπέ μας όσο είμαστε στο μικρόφωνο τους σταθμού είμαστε κοντά στο μικρόφωνο μας και θα δούμε το... θα δούμε το πρόγραμμά μας πώς θα διαμορφώνεται. Βέβαια να το πω από τώρα ότι επειδή θα αποσιάζω την επόμενη Κυριακή δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή Xlibris, θα τύχει να αποσιάζω και την Κυριακή ε, και θα σα ενημερώσω για άλλε εξελίξεις, θα το πω και αργότερα βέβαια αλλά προγραμματισμένα δεν θα έχουμε εκπομπή το επόμενο την επόμενη τουλάχιστον Κυριακή και ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε αρκετέ καλοκαιρινέ εκπομπέ. Μου αρέσει έτσι αυτό το ε, χαλαρό, να, να, χαλαρό στυλ. το η καλοκαιρινή χαλαρότητα. Ε, με πάση περιπτώσει. Ε, ελπίζω και σε σας Να αρέσει το τελικό αποτέλεσμα Και να σας ευχαριστήσω Για την παρουσία σας Και τη συμμετοχή σας Το πω και αυτό Στην εκπομπή αυτή Που είναι μια δύσκολη κατάψη Με ακόμη μια εκπομπή Με δύσκολες εισαγωτικά Ο δύσκολος, όχι δημοφιλής Να το πω έτσι, μουσικές επιλογές Και με ένα θέμα που α, για τα, τα βιβλία και την ανάγνωση που ευτυχ, έχουν ένα μικρό μεν ευτυχώ φανατικό δε, ε, κοινό. Πάμε να ακούσουμε και το πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε τον δημοφιλή, τον όρο, Ωντρέα Μποτσέλιν, το το Ωρνάς Έντο, ένα δημοφιλές, πάλι ένα πολιτάνικο τραγούδι του Ωρνέστον Τεκούρτις, το λέω σωστά, και είναι αρκετά δημοφιλές, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί τραγουδιστές και... Θεωρείται ένα ρομαντικό, έτσι, Ιταλικό τραγούδι. Ε, ναι, αφού είχα τέτοια σήμερα, θα είχα και ε, πες το αυτό το τραγούδι. Ε, τι στο, στο Σορέντονε... Ναι, γνώστο τελικό θέρετρο έτσι λοιπόν α, τι λέγαμε α είπαμε για τις ε, εκπομπές σχετικά με χαλαρά τι καλοκαιρινές μας εκπομπές εδώ με την μουσικούλα μας με τα μα τραγούδια την κλασική μας μουσική και ό,τι άλλο θέματα ε, Ότι άλλα θέματα θα ε, σας άρεσε. Προηγουμένως ανάφερα μία αναπόφθηγμα του ClownTBC ε, και ένα άλλο ωραίο ε, απόφθηγμα θυμάστε είχαμε κάνει και κουμπί για τους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί υπάρχουν και λογοτεχνικοί διαγωνισμοί και διαγωνισμοί για μουσικά, έργα, τραγώδια, π.χ. γκροβίζω να το πω έτσι... Ε, το αντίστοιχο, όπω το λένε, το ιταλικό, το διαγωνισμό, τον ξεχνάω, συγγνώμη. Προς περιπτώσει, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με διαγωνισμούς, όπως καταλαβαίνετε. Ε, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Μπέλα Μπάρτοκ, ε, που την έχει δει πόσο εξής. Οι διαγωνισμοί είναι για τα άλογα, όχι για τους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε ή όχι, αλλά υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό όταν οι διαγωνισμοί. Στι διαγωνισμοί γίνονται για να εμπνεύσουν του καλλιτέχνε, να προβούν σε νέε συνθέσει, σε έργα, σε νέε ερμηνείε, να προχωρήσουν λίγο την τέχνη. Δυστυχώ, έτσι στην ανθρώπινη φύση, αυτό. Περισσότερες φορέ οι διαγωνισμοί ε, εκφυλίζονται θα έλεγα σε ε, ε, νικητέ, ε, ξεχνάμε ποιος είναι ο και κοιτάζουμε νικητέ και... Ε, Πολλέ φορέ υπάρχουν και γκρινιέ και ό, ό, όλα αυτά που λέμε παρασκήνια των διαγωνισμών. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ε, και εδώ νομίζω και ο Heaven. Έχουμε δει ότι ολοκληρώθηκε. την προηγούμενη εκπομπή. Το δεύτερο διαγωνισμό ε, τραγουδιού. Ε, Καλό είναι να μείνουμε στο ε, ποιοι και πώς και γιατί νίκησαν. Δεν ξέρω πώ ακούστε τα τραγούδια, αλλά σαφώ ακούστε τα, δώστε τους μια ευκαιρία. Ε, όποια και είναι η άποψή σα. κάποιοι ανθρώποι ε, στην πλειψηφία τους τουλάχιστον έτσι δούλεψαν γι' αυτά και μπορεί αυτό που δεν άρεσε στο ευρύ κοινό να το πω έτσι, να, είναι, να γίνει κάποια από τα ε, δικά σας, ε, αγαπημένα τραγούδια. Μόνο εδώ στο site του Music Heaven θα βρείτε και τα τραγούδια του εγγονισμού και μπορείτε και εσείς να, να ακούσετε και να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Πάμε να ακούσουμε και εμείς το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε την πρώτη από τις δύο ραμπέσκ, από τον ομόνιμο έργο της ραμπέσκ του κλοντ Debussy. Είπαμε έχω αρκετό Debussy σήμερα, δεν ξέρω πώς τα ε, κομμάτια, αλλά και αυτό είναι ωραίο και αυτό είναι ωραίο. Οπόμενος, ε, ίσως ε, ήταν η αναλογία λίγο περισσότερη από, ότι, α, από την ιδανική ραμπέσκη είναι την ιδανική, ποιος καθορίζει την τέχνη την ιδανική Α, αναλογία. Α, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, ε, τέτοιο πράγμα ε, ιδανικό. Ε, και εντάξει, που λέμε πολλέ φορέ για την τέχνη, για τι ιδανικέ αναλογίε, για τη για, ε, δεν ξέρω κατά πόσον, ποιο είναι το μέτρο τις τελειώτες, η συμμετρία, η σωσία. είναι λίγο ίσως ε, όλα αυτά. Αλλά εκείνο που ε, σίγουρα χρειάζεται, χρειάζεται και ταλέντο και έμπνευση και σαφώς εκείνο που δεν φαίνεται και δεν ακούγεται... Ε, συνήθως της εκτελέσει που έχουμε εδώ πέρα, είναι το πώς η δουλειά έχει προηγηθεί και δεν αναφέρομαι μόνο στις πρόβες έτσι, και αν και αυτές απαιτούν πολλή δουλειά να γεφανταστείτε όλη αυτή την εκπαίδευση που χρειάζεται να ένα καλλιτέχνη ή ακόμα, ακόμα και ένα συγγραφέα, λογοτέχνη. Ε, Ελάχιστοι λογοτέχνε που καταφέρουμε την πρώτη να γράψουν ε, ένα αριστούργημα, αλλά ακόμα και έτσι ε, είμαι σίγουρο ότι αν είχαμε πρόσβαση, και σε ορισμένα έχουμε και διαβάζουμε τα πρωτόλια κείμενα, τι πρώτε λέξει, τι πρώτε που πήγαν στο χαρτί, απέχουμε πάρα πολύ μέχρι το τελικό αποτέλεσμα που εκδίδεται ε, και διαβάζουμε ή τον τελικό. Ε, πίνακα το γλυπτό το κομμάτι τη μουσικής που ακούμε ε, δεν φαίνεται, μα φαίνεται και έτσι ίσως ε, η έπνευση, το ταλέντο ίσως έχουν περισσότερη ε, ε, αναλογία στη συνείδηση περισσότερη βαθύτητα στη συνείδησή μας από ότι ίσως θα έπρεπε και ένας σύνθετης ο οποίος το έχει διατυπώσει αυτό αρκετά έστωχα ο Μπράμ, έχει πει ότι χωρίς την τεχνική, χωρί Πώ το τον κόπο Χωρί την απόκτηση τη τεχνική, η έμπνευση α, δεν είναι τίποτα. Είναι φτερό στον άνεμο. Δεν κάνει τίποτα μόνο α, με την. δεν τίποτα μόνο με την έμπνευση. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι όσοι είστε. Α, Όλοι λίγο πολύ είμαστε επαγγελματίε σε κάτι θέλω να πιστεύω ή ακόμα και έτσι να το πω και εραστέχνες. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως εραστέχνες, εραστέχνισμός με αρνητική χρειά. Ε, όμως και σκεφτείτε πόσοι ε, χομπίστες, να το πω κάπως διαφορετικά, είναι ίσως πολύ καλύτεροι σε αυτό που κάνουν από του αντίστοιχου, ίσως και πιο επιτυχημένοι από τους αντίστοιχους επαγγελματίες. Ε, εν πάση περιπτώσει ναι, το θέμα είναι... Θέλει εξάσκηση το κάθε τι που κάνουμε. Και αυτό ακόμη περισσότερο ε, όταν θέλουμε να το κάνουμε. Και ε, να απευθυνθούμε σε, δεν το κάνουμε μόνο για τον εαυτό αλλά έχουμε το σκοπό να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό, είτε πνευματικό. Έτσι είναι αυτό, είτε φιλικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μα. Με το ίντερνετζο από την σουήτα τη Κάρμεν Νούμερο 1 του γνωστού μα, Μπιζέ, Ζωρζ, Μπιζέ ε, για την... Ε, ε, ε, όχι ακριβώ την όπερα ή την ισοίδα της Κάρμεν. Λίγαμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ε... τεχνική και την εργατικότητα και την ε... εξάσκηση και ο Μπαχ έχει πει κάτι αντίστοιχο, έχει πει ότι υποχρώθηκα να είμαι εργατικός. οποίο είναι εξίσου εργατικός θα πετύχει εξίσου καλά με μένα. ...και, ναι, και αυτό ε, ο πόδος της Ο Μπίζα Μπίζα έχει πει κάτι πολύ, ε, κάτι πολύ ενδιαφέρον... ...καιτί ε, είχε δεχτεί σχετικά μια αρκετη κριτική... ...σχετικά με, τις, ε, με την Κάρμεν, φυσικά την πιο γνωστή του όπερα... ...και τα ήθη που υποτίθεται ότι έφυγε ή παρουσίαζε αυτή η αυτη Η επίπεδο εξής ότι σας λέω αναφερούσατε ε, αναφερούσατε τη μηχία, το φανατισμό το έγκλημα το κακό το υπερφυσικό δεν θα υπήρχε πλέον λόγος να γράψει καμία μια νότα. και έτσι ε, ο, με αυτόν τον τρόπο μπιζε απάντησες τους ε, κριτικούς του ε, δεν ξέρω εσείς τι ε, τι πιστεύετε πάντως α, το θέμα είναι ότι α, είναι τα ανθρώπινα πάθη είναι πάντοτε α, πηγή έμπνευσης αν μη τι άλλο και, για τη, και κυρίως α, για τη λογοτεχνία. Μην ξεχνάμε και, και του δικού μας, τους αρχαιούς Η οι οποίοι α, στις τραγουδίες τους αλλά και στις έτσι α, με τα ανθρώπινα πάθη ασχολούνται με τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τα α το πούμε έτσι ελαττώματα, α, όχι απαραίτητα ελαττώματα, αλλά αν πάση περιπτώσει τι διάφορε του. Και εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα κάποια πράγματα της ανθρώπινης φύσης ακριβώ γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση, έχουν παραμείνει αναλύωτα παρόλο το μακιγιάζα να το πω έτσι Παρόλη την πατίνα που έχει περάσει από πάνω μας ή πάνω στην ανθρωπίνη φύση η εξέλιξη του ε, πολιτισμού πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το πολύ γνωστό έργο του ClodBC. Το από μεσημέρι ενό φαύλου. Ε, ναι, είναι από, εντάξει, 7 ώρα, τα 7 μεσημέρι είναι, αλλά ε, καταλαβαίνετε από μεσημέρι το καλοκαιρινό. Πριν τη αρχή και εκπομπή, ίσω. Και να, ε, είναι, έχουμε μια ιδιαιτερότητα αυτά τα, από μεσημέρι τα καλοκαιρινά εν πάση περιπτώσει... αλλά λέγαμε για την τέχνη, για τον πολιτισμό... που δείχε προσπαθεί να α, αλλάξει ίσω να δώσει μια άλλη κατεύθυνση στην ανθρώπινη φύση... και νομίζω ο Σούμαν ε, το έθεσε πολύ ρομαντικά... ρομαντικός Σούμαν, ρομαντικά θα το έθεσε... λέγοντα ότι το Καθήκον του καλλιτέχνη είναι να στέλνει φω στο σκοτάδι των, της ψυχή των ανθρώπων. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε και δεν ξέρω κατά πόσο όλοι έχουμε σκοτάδια στην ψυχή μα, αλλά σίγουρα σε κάποιε φάσει ε, ε, αυτό. Ε, είναι αλήθεια όλοι έχουμε αισθανθεί άσχημα και η τέχνη η μουσική ιδιαίτερα βοηθάει άλλωστε και μία σχετικά πρόσφατη επιστημονική μελέτη έδειξε κάποια ε, σημαντικά θα έλεγα τουλάχιστον σημαντικές ενδείξεις ε, για να είμαι πιο αυστηρό, ε, ότι ε, η μουσική και τουλάχιστον επικεντρώθηκαν στη χωροδιακή. Ε, μουσική έτσι, ε, έχει σαφή οφελίσει μια σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με την υγεία του με την υγεία του ανθρώπου και εντάξει μπορεί χαριτολογώντας να, ε, να το δείτε σε διάφορα βοηθάει η κλασική μουσική την υγεία και εντάξει πάντως ε, η έρευνα ήταν αρκετά ε, σοβαρή και θα έλεγα, δείξω ότι τα ψυχολογικά και τα φυσιολογικά επιδράσει, να το πω έτσι, του τραγουδιού, ειδικά του χωροδιακού είτε για τους χωροδού, είτε για αυτούς που πούνε το τραγούδι, επιδράθηκε σε μια σειρά παραμέτρων, ε, να το πω έτσι, τουλάχιστον μειώνει την... Ε, Μειώνει τα επίπεδα του στρες, μειώνει τα αισθήματα λύπης θυμού, έτσι. Τα δηλαδή, τι λέμε αισθήματα. Ε, και έτσι θα λέγαμε ότι συμβάλλει σε μειώσεις των του στρες όσου στην την ακούνε Α, δεν έχω άμεσα κάτι χώρο διεκό να σας βάλω ας ακούσουμε ένα όμορφο κομμάτι και ας χαλαρώσουμε λίγο με αυτό Προκειμένου για την εργατικότητα του Μπαχ, ακούσαμε λοιπόν ένα πόσπασμα το αριόζω από την καντάτα νούμερο 156, έργο του Μπαχ. Και έτσι νομίζω ότι α, ήταν. Πολύ ωραία, έπεσαν τα επίπεδα του στρέσ σας, να το πω έτσι, του άγχου σα και εντάξει δεν ξέρω, ε, μερικοί από σας μπορεί να έχετε αγχωθεί ε, με τις διάφορες εξελίξεις για τις πολιτικές και μη κυρίω. κυρίως. και δεν με πολιτικές ε, εξελίξεις. Ο αντικτυπός ε, ε, του στην τσέπη μου πάντοτε με απασχολούσε τι να κάνουμε, έτσι, ε, τα, τα χρήματα είναι αλλαγιά, αναγκαίο κακό θα έλεγε κάποιος, αλλά όπως και να το κάνουμε, ε, όσο και να αγωνόμαστε και να μας το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να επιδεινωθεί η υγεία μας ε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε ε, κάτι ε, εντάξει από εκεί πέρα όσοι έχουν ένα ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα εντάξει να το βλέπουν σαν, ε, σαν αγώνες να το πω έτσι, να θάξω όλα αυτά. Τον λίγο δικά σαν σπορ. Μερικέ φορέ, ναι. Πολλέ φορέ θα έλεγα μάλιστα, η πολιτική, πολιτική, έχει τα χαρακτηριστικά των σπόρων, να το πω έτσι. Με του οπαδού, με του φανατικού, πολλέ φορέ οπαδού, με τι αντιγκλήσει, αντιπαραθέσει. Τέλο πάντων, δεν είναι. Τα θεωρώ όλα αυτά. Ε, αν το μου επιτρέψετε να το πω ανάξια, ανάξια λόγου, ε, δεν ξέρω. Δεν, δεν με συγκίνησαν, ούτε με συγκίνησαν ε, ποτέ. Δυστυχώ, ε, κάποια στιγμή έρχονται και επηρεάζουν την καθημερινότητά μα, τη ζωή μα και αναγκαστικά ασχολούμαστε και με αυτά. Αλλά, τι να κάνουμε, ε, με όλα μέσα στο πρόγραμμα με στη ζωή είναι ας συνεχίσουμε όμω εμείς εδώ χαλαρά με τη μουσική μας Και μια και είναι καλοκαίρι έτσι Ακούσαμε ένα στο κομμάτι Ακούσαμε την ράιδα του καλοκαιριού Σαμροφέρη Που είναι ένα απόσπροσμα να μέρος Από το μπαλέτο του Προκόφιεφ Σιντερέλα Η κάθε μας στα χτωπούτα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το κομμάτι Ίσως κάποια στιγμή παρουσιάσουμε και, Γιατί όχι ολόκληρο Το μπαλέτο ε, Όρεξη να υπάρχει Πεςτε να το κάνουμε το μπαλέτο ακούγοντα το μόνο ε, Μη είναι μια ωραία σύνθεση Έχει πάντοτε την αξία της Και τη χάρη της και εδώ είμαστε στο κοτήτερη εκπομπή «Εξλίμπρης» στο Radio Music Heaven. Είπαμε καλού και θα έχουν περισσότερη μουσική, λιγότερη συζήτηση, λιγότερη θεματολογία, λιγότερα πράγματα σχετικά με τα βιβλία, και ε, με, τους τρόπους, με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας που έχετε με την εκπομπή μπορείτε και εσεί να μας στέλνετε τους δικούς συγχαιρετισμούς πολύ το θέλουμε τις δικές σας και καθώς και θέματάκια και νέα σας και τη διαβάζετε για να μπορούμε να τα συζητούμε εδώ πέρα στην, στην εκπομπή έτσι και να περνάμε ομόρφα αυτά τα καλοκαιρινά απογεύματα ας α, συνεχίσουμε με το, με το επόμενο ε, κομμάτι μας Ακούσαμε τη ζύμουνα παιδί νούμερο 1 του Εριξατή, Σατή, ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ελπίζω να σας α, άρεσε και σας και κλασικό, τα κλασικά, κομμάτια θα έλεγα ειδικά για πιάνο στην εκτελέση του αυτή. Ε, Πώ σα πως σας την εκπομπή ε, βέβαια εντάξει όσοι όπως σας είστε ελεύθεροι δεν έχετε να πάτε στη δουλειά τη Δευτέρα φαντάζομαι ε, μόνο δεν θα έχετε και κανένα λόγο να ακούσετε την, την εκπομπή θα είστε κάπου βόλτα σε κάποια παραλία ή πολύ που έχετε μαζί αυτή σπίτι ενώπιση των αυριανών υποχρεώσεων. Ε, ελπίζω τουλάχιστον να χαλαρώνετε μαζί μα και να... Απολαμβάνεται αυτό το α, Κυριακάτικο καλοκαιρινό απόγευμα και βοηθούντος και του καιρού ας ελπίσουμε ότι έτσι όλα τα απογεύματα τα καλοκαιρινά θα είναι ε, εξίσου χαλαρά, δεν προσφέρονται οι, οι θερμοκρασίες που Τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα μας λένε ότι θα επικρατήσουν, δεν προσφέρονται και για πολλά πολλά, δεν παραλόγο μεσημέρι με 30 κάτι βαθμούς και δυστυχώς σε πολλά μέρη που συνοδεύονται από γρασία που δεν σε αφήνει να πάρει ανάσα, να, θες, να ε, κάνεις και εργασίες είτε εργασίες, ε, ε, ε, και οι είναι και επικίνδυνες, να το πω έτσι, με τέτοιες συνθήκες, αλλά και οι πνευματικές μας, και οι εργασίες, ότι είναι πολύ πιο εύκολες με τέτοιες συνθήκες. Έρχεται ε, η λεγόμενη ε, αποχάβανος, να το πω. Έτσι, λογικό είναι. Έτσι είναι ο τρόπο του οργανισμού μα. Καλό είναι να ξέρουμε τι αδυναμίε μα, και τι δυνάμει μα και να τι αποδεχόμαστε και να μην πιέζουμε τον εαυτό μα, γιατί στο κάτω-κάτω κάτω, είναι αντιπαραγωγικό, α, αν με τι άλλο. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι και πάλι του Cloned ABC το παγκόσμιο το παγκόσμιο το από τη χειλογικό του έργο του. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο τη εκπομπή. Να σα υπενθυμίσω ότι δεν θα ακολουθήσει το επιλεκτικά και τέχνα με τον GMAST. Και δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση για τι επόμενε εκπομπέ. Τι κανονικά στι 9 είναι οι Ελικιούνιδε και στι 10 η Μουσική ενό Θεροβάμωνα. Ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα συντονισόμαστε στο Λίβτυρο ακόμα τον Πέτρο και στι 8 ακολουθεί η. Με τι ροκ uh, απόπειρε και οι υπόλοιπε εκπομπέ uh, θα μα συγχωρήσετε. Όπω έχουμε πει, καλοκαίρι είναι σιγά σιγά, κάποιοι παραγωγοί μα uh, θα πάρουν άδεια. Σε εισαγωγικά, θα είναι λίγο πιο χαλαρέ εκπομπέ. Φροντίστε να συνδέσετε συχνά με το site μα ή με τι σελίδε μα στο Facebook και να ενημερώνεστε για την uh, πορεία των αγαπημένων σα uh, εκπομπών. Ε, Προλαβαίνουμε να ακούσουμε όμω κάποια κομμάτια ακόμα. Ε, πάμε στο επόμενο. Και ακούσαμε το Nocturne νυχτερινό από το έργο του Φίλιξ Μαντελσον Mid Summer Night's Dream Όνειρο θερνής νυχτός ε, έτσι νομίζει τριάζει ε, φυσικά το έγραψε για το αντίστοιχο και που έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ και ε, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινή εκπομπής να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή, να σας κράτησα ευχαριστή συντροφιά για τις, α, ε, για τις δύο ώρες που περάσαμε μαζί Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα με ό,τι φέρει αυτή Και μια και δεν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκπομπή Να έχουμε το χρόνο να σας χαιρετήσω έτσι α, Απαλά με ένα ακόμα κομμάτι του Μορί ραβέλ που ταιριάζει παιχνίδια ζώα, παιχνίδια του νερού. Και με αυτό να σα χαιρετώ καληνύχτα, νύχτα καλή, καλή εβδομάδα.